Γιωάτα, 101,5 ραδιοφωνική χρονια, θα πρέπει να επακούσω στους κανόνες της δεσμευμένης δημοσιογραφίας, κλίνοντας το στόμα μου για ότι συμβαίνει με προκάλεμα το ισχিয়ন δημοκρατικό πολιτέγμα. Αυτή την χρονια θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση της ασυνήθεις, που πρέπει να έχει.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε και σήμερα Τελειώνει ο Μάρτης και μάλλον ε, λογικά θα αρχίσουν να σας έρχονται τα φακελάκια στο σπίτι yeah, Στο γαματοκιβώτι όπως λέγαμε yeah, Καλή σας ημέρα λοιπόν yeah, Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681 4060 Το γνωστό τηλέφωνο yeah, όπου μπορείτε να μας κάνετε τις ε, ωραίε παρατηρήσεις yeah. Και καλημέρες όλους τους φίλους ε, που μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε και από αέρος-αέρος και μέσω Ιερού Ιντερνεδίου και ευχαριστίες και καλημέρες στα ραδιόφωνα που μας κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή. Κυρίες μου και κύριοι, ε, η τηλοψία, πώς θα το πω τώρα, Αυτό το, αυτή η μαστούρα η οποία... Σπέρνουν εδώ και χρόνια όχι τώρα Αλλά έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα Που η κυβέρνηση είναι αριστεροπατριωτική λοιπόν, Δεν ξέρω πόσο μας έχει Πόση μερίδα από το λαό έχει Έχει διαλύσει Καλά τη μεγάλη εντάξει Αλλιώς δεν θα έκανε ε, Δεν θα έκαναν αυτά που έκαναν Πάντως εκείνο που δεν αλλάζει σίγουρα Ελληνάρα μου Είναι ο άκρατος φασισμός Ο άκρατος τώρα δηλαδή, είναι φασισμός του άνω Κομματόσκυλου, το οποίο έχει διοριστεί, ξέρω εγώ, από οποιαδήποτε κομματοσκυλική κυβέρνηση. Λοιπόν και σήμερα με το πρόσημο της αριστεράς σκέφτεται κάτι και αμέσως η αριστερή πατριωτική κυβέρνηση το κάνει πράξη. Γιατί ενδιαφέρεται για το λαό. Για, το, για παράδειγμα, τώρα θα σας πω ορισμένα παραδείγματα. Κάποιος εγκέφαλο τώρα του δημοσίου σκέφτηκε ότι οι κατάκητοι γέροντες ας πούμε οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης ενός μηχανήματος. Ξέρω εγώ στο σπίτι μα οξυγόνο είναι ό,τι είναι. Μιλάμε για κατάκητους γέροντες να πηγαίνουν λέει κάθε μήνα στα ΚΕΠ να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση. Προσέξτε και σου κάνουν τη χάρη λέει εάν ε, δεν μπορεί να πάει ο γέρο να σου κάνει εξουσιοδότηση. Και σου κάνω τη χαρή, να πάει, βρέα βρε, απίθανε μαλάκα. Ο γέρο να σου κάνει εξουσιοδότηση. Βρέα πίθανε μαλάκα που τώρα το παίζει αριστερό. Βρε κομματόσκυλο που η γλώσσα σου ακόμα έχει τι κολότριχε αυτού που έγλειψε για να διοριστεί. Σκέφτηκε ένα γέρο που ζει έξω από την Κοζάνη, έξω από την Άρτα. Καλά στην Αθήνα δεν συζητάμε. Και θα στείλετε τη λιμουζίνα του Τσίπρα να του πάει στο ΚΕΠ. Βρέα κομματόσκυλο. Βρέα απίθανε η Λήθιε Βρε δίποδο Βρε διασταύρωση πυρηνικής ενέργειας Με κακαράντζα Σας περνάει από το μυαλό ότι υπάρχει και ένας λαός Που αν μόλις εξαντληθεί Η υπομονή του Και η ευγένειά του Γιατί γι' αυτό ζείτε ακόμη Μεγάλος αριθμός από εσά. Διότι προσπαθούν με νύχια και με δόγια και τελευ... Να εξαντλήσουν και την τελευταία Αρανίδα ευγένεια οι που το παίζετε αριστερή και το παίζετε κυβέρνηση και το παίζετε ό,τι το παίζετε. Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να... και με τη Μασέλα ακόμη ένας γέρος να σας δαγκώσει το, το λαρρίγκι. Δεν σας περνάει καθόλου βρε βλάκια αυτό από το μυαλό. Πανηλήθιοι του σύμπαντος. Ε, η του σύμπαντος. Που που έχετε στρογγυλοκαθήσει στις καρέκλες του φασισμού, στις οποίες διοριστήκατε στο κόλο δημόσιο. Του, του του σκατένιου, του σιδερένιου που το έκανε ό,τι έκανε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα αυτό το φασισμό το, τον οποίο κουβαλάτε στο, στο σκατένιο κεφάλι σα. Με κάτι τσογλανογκόμενε να μην υπογράφουν χαρτιά καρκινοπαθών. Με κάτι αλίτες να σε εκβιάζουν γιατί ε, ε, ζητάς το δίκιο σου. Και ε, ε, μ' αρέσει που ήρθε ο Τσίπρα. Θέλει να κάνει μεταρρυθμίσει ο Τσίπρα τώρα. Σε ποιον Τσίπρα να κάνει επί των ημερών σου. Αυτά γίνονται από τον επί των ημερών σου, επί των ημερών τη γαλαζοπράσινη τρούγκας καθόταν ο κάθε ξεφτιλισμένος στο Υπουργείο των Οικονομικών α πούμε και σκέφτονταν εάν κλάνει μεταξύ 12 και 1 το βράδυ λοιπόν θα φορολογηθεί τόσο σήμερα το ίδιο κάνουνε και αυτοί που στο παίζουν αριστεροί θα μας βάλουνε λέει φόρο στα προϊόντα που περιέχουν υψηλά λιπαρά Αμέρικα όπως αμέρα εκεί βέβαια Κατάλαβες, θα γίνουμε στυλάκια όπως είναι οι Αμερικάνοι, οι χοντροί Εμείς ως χοντροί είμαστε 100-150 κιλά Οι Αμερικάνοι χοντροί είναι 300-350 κιλά ο καθένας Κατάλαβες μεγάλη, αυτοί είστε Γι' αυτό λέμε ότι είστε χειρότεροι από τους προηγούμενους Διότι έχετε εξεφτελήσει κυριολεκτικά και την έννοια της αριστεράς Το έχετε, το έχετε διαλύσει το σύμπαν και δεν, δεν θα αφήσετε τίποτε όρθιο. Τίποτε όρθιο διότι το μυαλό σας είναι το χειρότερο μυαλό του δημόσιου υπάλληλου που κυκλοφόρησε διότι ήσασταν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, κακοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, πληρωμένοι χρόνια από τον, αντρί, τον Παπαντρέο για να κάθεστε και να είστε δεκανίκοι του. Οπότε με τι μυαλό να δουλέψετε κοθόνια, με τι μυαλό να δουλέψετε και για ποιο να δουλέψετε. Με τις μπαρούθε του μπαρουφάκη σας Βγήκε ο Δραγασάκης προχτές Σε ρόλο ρολοσημίτη Να μας ε, μιλήσει για το λιμάνι Ναι Σε αυτά δεν δίνεται σημασία Το ότι γέννηση με νεγάκι μεγάλε Έκλαση με Τέρμα τελείω. Δείτε λοιπόν στον τοίχο το ρεπορτάζ Το Δραγασάκη σε ρόλο ρολοσημίτη Δείτε το Δεν σας κόφτει αυτό τίποτε έτσι δεν έχετε το εσείς στο σπίτι Δεν χρειάζεστε φάρμακα εσείς Λοιπόν Το πρόβλημα Το πρόβλημα λοιπόν είναι Το πρόβλημα όπως έχουμε μάτα ξαναειπεί Δεν είναι αυτοί Οι οποίοι χρήζουν ε, ε, Πως του λένε ε, Καμίνου Για να γλιτώσει το σύμπαν Είναι οι ψηφοφόροι σας Οι ψηφοκουβαλητές σας Είναι απίθανο το, ε, ε, ε, περιμένουμε την ώρα που θα μετακινηθούν για το συμφέρον του σε ένα καινούριο σωτήρα που θα τους πλασάρουν να δούμε τι θα κάνουν με εσάς. θα κάνουν με και οι καινούργιοι σωτήρας ό,τι κάνετε εσείς με τον Παπακουσταντίνο ό,τι κάνετε με, τους, ε, με τα άλλα καλά παιδιά λοιπόν και προσοχή από τους άλλους τους ταλέπωρους ημάς τους απόξω μη και δεν πληρώσεις τώρα τον Ίμφια που στα σουρθεί το, του 2013 διότι εσύ δεν είσαι Παπα-Κωνσταντίνο. Με λίγα λόγια, Ελληνάρα μου, στι ουρέ των τραπεζών μείναμε. Μα άφησε ο Σαμαρά, στι ουρέ των τραπεζών μα έβαλε ο Τσίπρα. Στι ουρέ των νοσοκομείων μα έβαλε ο Σαμαρά, στι ουρέ των νοσοκομείων μα έβαλε και ο Τσίπρα. Την ίδια αγωνία έχει ο καρκινοπαθή με το γεννόσιμο του Σαμαρά, χειρότερη αγωνία έχει με το γεννόσιμο του Τσίπρα γιατί τελειώνουν οι μέρες. Η ίδια νοσοκόμα τρέχει αλόφρον να βρει μπαμπάκι και γάζα στο νοσοκομείο και επί Σαμαρά και επί Τσίπρα κατά τα άλλα το show στις Βρυξέλλες το Basel Group συνεχίζεται το σοου με αυτό το απίθανο ε, πρακτοράκι του το βαρουφάκι συνεχίζεται έχει λέει δίλες η πεθερά του και τις νοικιάζει και άλλες τέτοιες αρλούμπες πρόσεξε τώρα είναι είδηση πέντε ώρες είδηση για το πόσο ψυχοπαθής ήταν ο πιλότος που τελικά από ό,τι διαπιστώσατε καθόλου ψυχοπαθείς δεν είναι ο πιλότος άλλα συνέβαιναν λοιπόν, σας το είπαμε από την πρώτη μέρα λοιπόν πέντε ώρες είδηση ε, για το αεροπλάνο λοιπόν, και για ένα άλλο αεροπλάνο που είχε πέσει το 1932 στην Αφρική με άλλον ψυχοπαθή πιλότο και κατά τα άλλα 36 εκατομμύρια δάνειο ο καραφλούζος με την καθημερινή και το Sky 36 εκατομμύρια ευρώ ε, δάνειο και κατά τα άλλα Μεγάλε Εσύ θέλεις υπεύθυνη δήλωση και την κατά και την κρυά στην πλάτη να πάσαν στην την υπογράψει ο δημόσιος υπάλληλος του Τσίπρα. Κατάλαβες Μεγάλε? Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή ήταν και αυτή συνεχίζει να είναι. Απλά κατά την προσωπική μας άποψη είναι χειρότερη από τους προηγούμενους διότι εξεφτελήσαν τα πάντα, τα πάντα, δεν έχουν δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο ε, Θα διορθώσουν το ποδόσφαιρο Θα βάλουν πρόστιμα Θα, θα, θα Παρακαλώ Είμαι έξω, τι να μην είμαι Τι να μην είμαι Ναι Α, μπράβο Κατάλαβα. Ναι, ναι κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα, Ναι. Καλά, κατάλαβα. Να είσαι καλά, φίλετε, ρε Ακροάντι. Νιώθεις, μου λέει, πνιγμένος και απελπισμένος, γιατί πια δεν υπάρχει και κανένα ανάχωμα, όπως ήταν ως αντιπολίτευση, η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, ο Τσίπρας. Τώρα, μου λέει, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν έχεις άδικο, φίλε, τη λέει το, το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως. Ότι πέρα από τους ε, χαμελέοντες αυτούς που δουλεύουν για το, το μάρι τους, ψηφοφόρους και ψηφοκουβαλητές, πες όπως θέλεις, αυτό το μεγάλο εκλογικό σώμα που δημοκρατικά ανεβάζει τσίπριδες και κατεβάζει σαμαράδες, υπάρχει και μία μερίδα κόσμου που παλεύει για να μην εξαντληθεί η υπομονή τη, να μην εξαντληθεί η ευγένειά τη. Αυτή η μερίδα κόσμου λοιπόν καθημερινά, Προ, προσανα, προσπαθούν να την αποπροσανατολίσουν χιλιάδες σωτήρες νεοεμφανιζόμενοι, παλαιοεμφανιζόμενοι αλλά τελικά κάθεται εκεί στην άκρη δεν ξέρω τον αριθμό της εκείνο που ξέρω είναι ότι με νύχα και με δόντια κρατάει την τελευταία εκμάδα ευγένειας για να μην τους, τους δαγκώσει το λαρύγι τελικά διότι δεν υπάρχει άλλη λύση μεγάλε δεν υπάρχει άλλη λύση Κάποια στιγμή κά, κάτι, πρέπει, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή κάτι, κάτι πρέπει να γίνει. Έστω να σου πω κάτι, να ψοφίσεις πεινασμένο και να σ' αντιμετωπίζουν με εικονική ευγένεια. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. <of ten> Δεν μπορεί να σου φτύνει τα ιερά και τα όσια ο κάθε άχρηστο. ο κάθε άνος, το κάθε βρωμόσκυλο, κομματόσκυλο, το οποίο... Ε, Μεταφέρεται από κόμμα σε κόμμα. Και σε κυβερνάει εν τέλει. Σε κυβερνάει εν τέλει. Δεν μπορεί, δεν δε γίνεται. Έστω κάντε μια εικονική ιστορία. Βάλτε εικονικούς παρουσιαστές. Βάλτε εικονικούς δημόσιους υπάλληλους. Σπάχτε μας. Αλλά δώστε μας λίγη ευγένεια καριολίδες. Με συγχωρείτε για το... Με συγχωρείτε για το... Δεν πάει άλλο ρε μεγάλη Δεν πάει άλλο Μουσική Δεν πάει άλλο Να κοιμάσαι και να ξυπνάς με τον εκβιασμό Πως τις λένε εκείνες της Θεοχάρενας που βάλαν τώρα στο, Στα έσοδα εκεί Εκείνη του, του Μουτράκλα εκεί Δεν πάει να σε εκβιάζει η βαλαμάνι, Να σε απειλεί η βαλαμάνι. Δεν πάει να σου βάζουν φόρους Για τους οποίους σε καλούσαν να μην πληρώνει Όταν ήταν αντιπολίτευση ενώ οι ίδιοι τους πλήρωναν κρυφά <Ρι> Δεν πάει άλλο πως Δηλαδή είναι η κραυγή Ο λίγων ανθρώπων Δεν πάει άλλο <Ρι> Δεν πάει άλλο η φουσκωμένη λογαριασμή Της ΔΕΗ <Ρι> Δεν πάει άλλο η ουρά στα νοσοκομεία <Ρι> Δεν πάει άλλο <Ρι> με, με τους κα, καθημερινούς Αλιχταράδες Έλληνες και ξένους <Ρι> Να μας λένε να μας λένε να μας λένε να μας λένε διάφορα με το, με το καραγκιουζιλίκι του Brussels Group των θεσμών και όλα αυτά τα, όλα αυτά τα πράγματα σε ποιους απευθύνεστε ρε. ρε πάρτε το χαμπάρι ρε ότι απευθύνεστε και σε ανθρώπους εκτός από τα βρωμόζωα τα οποία σας ακολουθούνε για το συμφέρον τους απευθύνεστε και σε ανθρώπους έλογου οι οποίοι προσπαθούν ακόμη να κρατήσουν το μυαλό τους δεν είναι όλοι ψηφοκουβαλητές σας και υποστηρικτές σας Αυτοίους δηλαδή που αύριο θα πάνε με τον καινούργιο Σωτήρα, αρκεί να είναι καλά η κολάρα τους. Να χέσω και την αριστερά σας και την έχετε πάρει σβάρα όλα ρε. Η αλιτία σας δεν δε, δε, δε ζυγίζεται, δεν μετριέται με τίποτε. και δεν έγινε το Brussels Group, και μια θα περάσουμε την εβδομάδα των παθών. Ποιον παθών βρεαλίτε, Χοντροπληρωμένοι είστε από τα δανεικά, καβάτζε έχετε από τα κλεμμένα, ε, ο μισθό σα θα πέσει τάγκα τη, λοιπόν πρόβλημα δεν έχετε. Οπότε, ποια εβδομάδα παθών. Εβδομάδα παθών θα περάσει η μικρή μερίδα, αυτή για την οποία φωνάζουμε πέντε χρόνια, έξι τώρα, Αυτές οι 400-500 χιλιάδε που αυξάνονται καθημερινά βέβαια. Και τους στερήσατε τα πάντα Τη δουλειά τα πάντα τα πάντα τα πάντα τι, τι, τι εβδομάδα Και έχεις όλα αυτά τα πληρωμένα μαζικά μέσα εξαθλίωσης Να παίζουν το παιχνίδι Και φυσικά Βεγάλε ξέρουνε Ότι το βολεμένο τους Άμα τον πειράξουνε Βέβαια θα μου πεις έχει φάει τόση μαστούρα Που εδώ και δύο χρόνια στόπα Και με 50 ευρώ το μήνα μισθό Εκεί θα παλαμακίζει και θα λέει ο για Γιάβρουμ. Yeah. Τι πολιτική είναι αυτή. Τι πολιτική είναι αυτή η οποία σκέφτεται μόνο πως θα εισπράξει. Μόνο πως θα εισπράξει. Δηλαδή αφήσαμε το κράτος του Σαμαρά το οποίο ήταν ένα κράτος παραγωγής και εισπράξης φόρων και περάσαμε στο κράτος του Τσίπρα του Αριστερού το οποίο είναι ένα κράτος παραγωγής νέων και ίσπραξης νέων φόρων και παλαιών Αυτή είναι η διαφορά ότι το κράτος του Τσίπρα πέρα από το ότι είναι παραγωγής ε, νέων είναι και ίσπραξης νέων και παλαιών φόρων Το μυαλό τους δεν είναι πουθενά σε καμία ανάπτυξη διότι δεν ξέρουν τι θα πει ανάπτυξη Το μυαλό του είναι το μυαλό του, δη, του κοπανατζή δημόσιου υπάλληλου, του κακού δημόσιου υπάλληλου, ο οποίο για κάθε μήνα και έπαιρνε τα λεφτά, σύν της, τα φακελάκια που του είχαν στην πάντα οι, οι συνάδελφοι. Αυτό είναι το μυαλό του. Διότι άμα του μετρήσει έναν έναν, αυτή τη δουλειά έκαναν. Διορισμένοι από τον Ανδρέα τον Παπαντρέου ήταν. Διορισμένοι και το έπαιζαν συνδικαλιστέ μετά σε θέσει από τον Αντρέα τον Παπαντρέου. Είναι η θέση να του πάρουμε έναν έναν, πολύ ευχαρίστω. Οπότε τι να σκεφτούν. Σκέφτονται καινούργιους τρόπους να εισπράξουν. Απειλούν. Απειλούν. Ξανά απειλούν. Σκέφτονται να βάλουν φόρο στα λιπίδια. Σκέφτονται, καταλαβαίνεις. Ποια είναι η διαφορά σας λοιπόν. Πού είναι το αριστερό σας πρόσημο και η προοδευτική σας υπόσταση. Πού ακριβώς δηλαδή. Κατάλαβες μεγάλη αυτή είναι η διαφορά Ότι η διαφορά μας αυτή τη στιγμή Του χοντρού του Έλληνα από τον Αμερικάνο Είναι καμιά 200 κιλά Οπότε μας βάζουν φόρο Αυτό είναι το μυαλό τους Με αυτό, το αυτό θα πορευτούμε Διότι ε, Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτε Απολύτως τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε Παρά να προσπαθούμε Να ενημερώνουμε αυτού τους ακροατές Οι οποίοι μας έχουν απομείνει για τα πεπραγμένα τα γεγονότα μεταφέροντα στην αλήθεια που βλέπουμε εμεί Κυρίες μου και κύριοι Σήμερα το βράδυ θα φέρει προσυζήτηση στη Βουλή Πάλι θα συζητήσουν το μεταρρυθμιστικό Θα έχουμε καινούριο σοου το βράδυ Παρακαλώ Καλώς Μάλιστα Το πρόβλημα τώρα είναι ο Βενιζέλος, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή ο Βενιζέλος είναι το πρόβλημα Και να γίνει καινούριο Πασόκ Μάλιστα Να σε καλά Μαλά, πραγματικά ε, Προσέξτε τώρα τηλεφώνημα, Ακροατή να φύγει ο Βενιζέλος και να αφήσει το κλειδί, λέει, στην πόρτα και αν ανασταίνει το πεθαμένος. Ε, δεν λέω. Δεν λέω. Δεν λέω, που λέγει παλιά και μια φίλη μου. Δεν λέω. Όλα καλά. Σό, so, λοιπόν, ξεκινάμε από απόψε. Καινούργιο μεγάλες τις τηλεοράσεις. Όπου ο πατριώτης Τσίπρας θα δώσει τα ρέστα του, λέει, θα, θα συζητήσουν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει μνημονιακή επίθεση στον αντιμνημονιακό Τσίπρα Σας τα γράψαμε και σας τα λέμε Θα τα ξαναπούμε πάλι Παρακαλώ ναι. ναι είναι, ναι, δεν το συζητάμε από Βαρουφάκης ποιοι είναι έχοντε. Η μεσαία τάξη, η οποία είναι των 700 προ προς τα πάνω είναι η, η, η, η, και κοντά στα 700 ευρώ είναι η μεσαία τάξη. Ναι, ναι. ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Τίποτα. Ναι, τρίχες, τίποτα. Όχι, όχι. Μπράβο δεν, δεν, δεν, το έχουν, δεν το έχουν στο μυαλό τους αδερφέ Δεν το έχουν στο μυαλό του. Όχι, όχι, να είσαι καλά Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά Καλης μερα. δεν το έχουν αυτό που λέει στο μυαλό τους Να φυτέψουν ένα μαρούλι Για ανάπτυξη Στο μυαλό τους είναι αυτό που είπες Να βάλουν φόρο στον καπνό φόρο στο... Έτσι, φόρο στο... Δεν έχουν Στο μυαλό του. Δεν έχουν στο μυαλό του, δεν υπάρχει Το θέμα ανάπτυξη το θέμα ανάπτυξη για αυτούς είναι Τι να πάνω στο μισθό που τους καταβάλει κάθε μέρα η πατρίδα Αυτή είναι, αυτό είναι Παρακαλώ κα, Καλό στο παιδί, είσαι καλά ρε are... Κατάλαβα ρε κα. Κατάλαβα Είσαι συνήθω βγήκε από το νοσοκομείο Περαστικά ρε φίλε, περαστικά Περαστικά Δε θα Μάλιστα Κοίταξε κύριο την υγειά σου τώρα Και άσε να φωνάζω εγώ για ψάρα Ναι Χρειάζεσαι Έγινε Να είσαι καλά Περαστικά σου ρε φίλε Να είσαι καλά Τι να πεις τώρα τι να πεις, ρε μεγάλη. Ε, ο προηγούμενο φίλο λοιπόν δεν έχουν το μυαλό του. Το μυαλό του είναι, στο ξαναλέω, το μυαλό του απίθανου κακού δημόσιου υπάλληλου, του κοπανατζή, ο οποίο πήγαινε κάθε τέλο του μήνα να πάρει τα λεφτά. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια δεν πήγαινε, τα έπαιρνε από την τράπεζα. Αλλά παίρνει και να πάρει τα φακελάκια, ξέρει. Αυτό είναι το μυαλό του. Και μετά έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητέ μου φίλε. Αν στην Ελλάδα είχαμε παραγωγή ραπανακίων ή μαρουλιών όπως είπε ο φίλος ε, Όπως έχουμε παραγωγή ευρωλάγνων θα είχαμε λύσει το πρόβλημα Που βρέθηκαν όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι ρε παιδί μου οι ευρωλάγνοι στην Ελλάδα Παρακαλώ. Καλώς τον Ναι Το κάναμε, αδερφέ μου, το κάναμε το σχόλιο πριν μέρε όταν έγινε. Να το ξαναπούμε πάλι. Να το, να το ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Φίλε μου, καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Αυτού που λε, ναι, τους, το πελατειακό κράτο του διόρισε όπω το είπε τα, τα, τα, τα 30-40 χρόνια διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι βγαίνουν σήμερα να καταγγείλουν το πελατειακό κράτο. Καμία αντίρρηση. Για το χαρδουβέλερ, τα άπα, αδερφέ μου. Τάπαμε αδερφέ μου για τον Χαρδουβέλερ και για, και για αυτούς τους πατριώτες τους οποίους διόριζαν ή ψηφίζει, μην ξεχνάς τους ψηφίζεις κιόλα. να είναι εκεί για να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο και για τα λεφτά του. Τι να πούμε εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σου είπα η ίδια η ίδια νοσοκόμα που έτρεχε αλόφρον να βρει γάζα και μπαμπάκι επί Σαμαρά στην ίδια διαδρομή είναι να βρει γάζα και μπαμπάκι επί Τσίπρα. Ο ίδιος καρκινοπαθής σε χειρότερη κατάσταση Γιατί περνάνε οι μέρες Περνάει τα ίδια και χειρότερα με τα γενώσημα του σαμαράκη και του Τσίπρα <κυρίζω> <κυρίζω> Σου είπα τι σκέφτηκε το μυαλό τους Να πάρεις στην πλάτη τον κατάκι το γέρο Και να τον πηγαίνεις κάθε μήνα στα κέπ Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα Το καταλαβαίνεις <κυρίζω> <κυρίζω> Όσο θα αντέξουμε Τι να σου πω ρε μεγάλε <κυρίζω> Τι να σου πω Παρακαλώ <κυρίζω> Καλώς το φίλος, καλώς Α, γιατί απαγορεύεται εκεί να εξαμπέλει Απ' την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι ναι θυμάμαι είχα βγάλει και την είδηση, πράβο, πράβο <laughs> Αν δεν είσαι εδώ σαν το μπαϊκό που περνάει Τώρα πάει για καφέ ο μπαϊκό Έχει ανάψει και τα φώτα ο Μίχλης Γεια σου, ρε Παϊσόκ. Τέρμα, ρε, τελειωμένη σωρή. Τελειωμένη σωρή. Τελειωμένη. 4.000 φόρων πάλι λίγο σου. Τίποτα, Αναδούμε. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Νίκο. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι... Ε, είχε πει πριν μέρες ένας φίλος ας μας διορίσουν όλους το δημόσιο ας κόψουν λίγο από τους μισθούς ας μας δίνουν κάτι έναντι και μας κρατάνε και φόρους μην γίνεται ζωή έτσι δηλαδή τι θα κάνουν να αναγκάσουν τον κόσμο τι; να πάνε αγλήφοι για να διοριστεί να διοριστεί που, να κάνει τι ε, προχτές δεν λέγαμε ότι θα κλείσουν 3,5 ακόμη χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις <ΣΣΣ> προχτές το λέγαμε Ενδιαφέρεται κανένας. Για παραγωγή αυτό που είπε ο φίλος ενδιαφέρεται κανένας. Όχι. Για επιβολή. Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι η επιβολή φόρων. Τίποτα άλλο. Παρακαλώ. Όχι εδώ, ας για παρακαλώ. <στά> Σε παρακαλώ, <στά> τι να κάνεις. Θυμάμαι <στά> τον Μπαζούκα. <στά> <στά> ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, <στά> ναι, <στά> <στά> ναι. Πώς δεν το θυμάμαι τον Μπαζούκα. <στά> Του Μπαζούκα δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι τον Μπαζούκα. <στά> Αγαπητέ μου, αυτό που είπες, το ότι έχουνε του έχουν στι καρέκλε και κάθονται ο ένα πάνω στον άλλον και δεν του βγάζουν. Α πούμε σε ένα νομό ρε, παιδί μου. Πόσοι γέροι είναι κατάκητοι, έτσι. Αυτό που λένε βοήθεια στο σπίτι, και άλλοι που έπαιρναν τα αυτοκίνητα και πηγαίναν και ψωνίζανε στα σούπερ μάρκετ οι υπάλληλοι. Και πηγαίνανε τα Σαββατοκύριακα, βόλτα, ξέρει εσύ τώρα. Λοιπόν, είναι κατάκητοι γέροι είναι στο σπίτι, στη, σε, σε ένα νομό. Στην άρτα, στην κουζάνη, στην πρέβεζα, στα γειαρτ. Πόσοι είναι. Έτσι, είναι. 1000, είναι δυο χιλιάδες πόσοι είναι που δεν είναι έτσι λοιπόν να πάρουν το αυτοκίνητο τις υπηρεσίες αυτή, να βγουν να πιούν και τα τσίπορα του και να διευκολύνουν τη ζωή όχι αυτό το κράτος δεν έγινε ποτέ για να διευκολύνει τη ζωή των υπηκών έγινε αφενός μεν για να κονομάνε μια ζωή από την εποχή του Κάνινγκ αυτή που το στήσαμε αφετέρου λοιπόν το σκλάβο πρέπει να τον ταλαιπωρείς διότι Πώ ή γαράζει σκάκει, τι θέλει ο δούλο χρήσιμο και κάθε μέρα βρίσιμο. Κατάλαβε. Ήρθε είπε ο σκακει τι θελει ο δουλο Χρήσωμα και καθε μερα βρισιμο καταλαβε ηρθε η εποχη που σε χρήσωσαν με μήκονου και τα λυμπάν και τα λεμάν, με εύπεπτη ζωή, την πέρασε και αυτή τη χούντα. Λοιπόν, αλλά θέλει και κάθε μέρα βρίσκο. Αυτό λοιπόν κάνει αυτό το κράτο, το οποίο ουσιαστικά όπω έχουμε μεταξάνει είναι παρακράτο στι υπηρεσίε πάντοτε, αυτόν που το δημιούργησαν για να κονομάνε πάντοτε. 200 χρόνια τώρα, έτσι. Όχι τώρα που Βγήκανε, βγήκανε οι Ελληναράδε και παίρνουν ό,τι ακούνε από εδώ, από εκεί, από σπάσματα από την ιστορία να σου πουλήσουν μούρι και πατριωτισμό και αγωνιστικήλα. Αυτό είναι αγωνιστικήλα. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, μην ξεχνάς τώρα ότι απόψε θα έχουμε καινούριο show Ξεκινάει τα μεταρρυθμιστικά. Καταλαβαίνει τώρα τι θα πέσει συνεφο εκεί μέσα. Ποιητέ την έδρα, Αγωνιστές Η κυρία Κωνσταντοπούλου θα διευθύνει την ορχήστρα κανονικά Αυτό είναι Λοιπόν όπως σου γράψα και στο αρθράκι προχθές αν, Δεν ξέρω αν το διάβασες Είναι συνδεδεμένο το κεφάλι σου με τα καλώδια Έτσι και κουνηθείς θα, γι, θα την αχτί Θα γίνει το μπαμ Οπότε ή αυτοί θα χάσουν τα σενάρια που σου έχουν βάλει στο μυαλό ή εσύ θα χάσεις το κεφάλι σου. Πάντως γεγονό γεγονός είναι ένα μεγάλο. Την αλήθεια όπως τελειώνουμε το ίδιο σαν δεν τη σηκώνει. Wait, Βέβαια ε, ας μην μείνουμε στην αλήθεια των ηλιθείων κομματόσκυλων ή στην αλήθεια που καταλαβαίνει καθένας ανάλογα με το χρώμα που κουβαλάει στα μάτια του μπλε κιτρινό Πράσινο, ροζ κόκκινο και τα λοιπά, μαύρο η αλήθεια είναι μία ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κόσμος που στενάζει ό,τι χρώμα σε και να έχει στα μάτια σου εντάξει πέρα από τους βολεμένους σαλταδόρους ε, της γαλαζοπράσινης τρούγκας που τώρα γίναν ε, ροζ σε λοιπόν η αλήθεια είναι μία οπότε λοιπόν κυρία μου κυρία μου για να δείτε α πούμε τι τι αξιοπρέπεια κουβαλάει αυτή η αριστερή κυβέρνηση, δεν πρόκειται να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του, δημ, του δημόσιου χρέου, είπε από του ίδιου πόρου. Αν οι, οι δανειστέ δεν προχωρήσουν άμεσα στην εκταμείευση των δόσεων, οι οποίε καθιστούν από το 2014, δηλαδή εδώ με λίγα λόγια, μεγάλε. Αυτοί οι υπερήφανοι αξιοπρεπεί που μα φέραν την ελπίδα είναι πεσμένοι στα 4 και παρακαλάνε για δανεικά. Λοιπόν, οπότε πάμε στο σοου, όπω λέγαμε. Να καθυστερεί εβδομάδα ε, με τη βδομάδα του Eurogroup Οπότε μπαίνει το Πάσχα Οπα μεγάλη γλέντια Βέρε ε, έρθαν τα Πάσχατα Λοιπόν τσουπ ακαλοκεράκι. καλοκαιράκι Έχουμε τα καινούργια μέτρα Και μετά άμα θέλεις κουνήσου Αν θέλεις να δεις τι θα πάθεις Παρακαλώ Καλό στο φίλο Καλά ο ομορφή Α, εσύ είσαι, φώναζες, Φω... φώναζες ελπίδα και εγώ πίδα, πίδα. <laughs> <laughs> μάλιστα, μάλιστα. Γεια σου φίλος, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να σε καλά. Οπότε λέγαμε λοιπόν α... αγαπητέ μου κύριε και αγαπητέ μου κυρία, Αυτά λέγαμε λοιπόν ότι ξεκινάει το σο, βέβαια όπως σας έπα και στην αρχή ο Δραγασάκης σε ρόλο Σιμίτη πάει στο Πεκίνο για να απολυθεί όλο το λιμάνι του Πειραιά είπαμε, είπαμε νορμάλ ε, μυαλά ελληνικά που να μην ήταν κομματόσκυλα και συνδικαλισκατόσκυλα λοιπόν δεν υπήρχαν ε, έπρεπε να έρθουν οι Κινέζοι οπότε πάει όλο το λιμάνι ο Καμένος προσέξτε είναι στην Αμερική και ζητάει G2G με, του, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, την ώρα που είναι σε ισχύ το G2G με το Ισραήλ. Θα μου πεις τι σου λέω τώρα. Έλα ντε, εσένα τώρα τι να σε νιάξει αυτό ρε μεγάλε. Τι να σε νιάξει αυτό εσένα. Ο Καμένος δε, που τον βλέπεις εκεί δεν έχει αφήσει, ε, πώς το λένε, jacket για jacket και μπουφάν για μπουφάν. Που να το βρουν θέλουν και 300 μέτρα ύφασμα κάθε φορά που πάει. Και κάνει το σοου εκεί με τους... Ο Καμένος, ναι, ο πατριώτης. Κατάλαβες. Αγκαλιά, λοιπόν, ζητάει, προσέξτε, G2G με την Αμερική. Ενώ το G2G με το Ισραήλ είναι σε εφαρμογή. Δηλαδή, με λίγα λόγια μεγάλε, δεν σου φτάνει ένας αφέντης για τις αποφάσεις των υπουργείων σου. Ζητάς και δεύτερο. Παρακαλώ. Έξω οι βάσει του θανάτου. Ναι. Γεια σου, φίλε μου. Θυμάσαι, σου έλεγα πριν λίγο καιρό, α πούμε, αρκετό καιρό, ένα κουκουλοφόρο τη κατοχή, ρε παιδί αυτό που πήγαινε με την κουκούλα και έδειχνε τους πατριώτες και το εκτελούσανε Και του δίναν καμιά κονσέρβα και γύρναγε στο σπίτι. Αυτό, όταν γύρναγε σπίτι, χάιδευε στο κεφάλι το παιδί του. Και του, λέγε, το, του, του εμφυσούσε τι δημοκρατικέ αξίε τη ελευθερία και τη τιμιότητα. Είναι δυνατόν να ισχύουν αυτά τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Κα, με καμία περίπτωση έτσι δεν είναι. Ε, οπότε λοιπόν, τώρα αφού θέλει το G2G, έχουμε το Λαφαζάνη ο οποίο πάει στη Ρωσία. Προσέξτε να κλείσει συμφωνία με του Ρώσου. Μετά την ακύρωση δύο φραγμάτων λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδροελεκτρική ενέργεια. Στη Σικιά και στο Πευκόφυτο πεφκό, Στον Αχελό Και ψάχνουν να βρουν ισοδύναμα οικονομικά έργα Που θα πάρουν στην Ελλάδα getting... Λοιπόν Αν ακούσετε καμία είδηση Σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή yeah. Ότι δόθηκε εντολή Στην Πρέβεζα yeah. Στην Κουζάνη yeah. Στην Αλεξανδρούπολη yeah. Να φυτέψουνε ένα στρέμα μαρούλια Σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ ε, πάρτε με τηλέφωνο να μου το πείτε επίσης εάν ακούσετε εάν αποζημιωθήκαν εδώ οι ταλέποροι που πνιγήκανε στην Άρτα εάν μπίτσανε εκείνες οι έρευνες αε, ναι λοιπόν ε, εάν, όχι αποζημιωθήκαν αν πήγε κανένας α, μέχρι τώρα να το πει καλημέρα, εδώ είμαστε να μας τηλεφωνήσετε. επίσης εδώ είμαστε εάν ακούσετε για τις καταστροφές που υπέστησαν στον Εύρο και υφίστανται αυτή τη στιγμή να μα πάρετε τηλέφωνο να μα πείτε. Παρακαλώ. Μπλάτα. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Α, πλάτα μου, ναι, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, υπήρξαν και, έχει δίκιο εδώ ο Τηλεκράτη, υπήρξαν και κάποιοι απίθανοι οι οποίοι έκαναν και έρευνα για την πτώση του. Ε, για τον κρέμισμα, μάλλον πια πτώση του γεφυριού τη πλάκα. Και φταίει βρήκαν τον υπεύθυνο Δεν φταίει ο χιουτίρς, Φταίει ο πλάτανος Ο πλάτανος φεράρε πλάτανε Οπότε ξέρεις δεν αργούν αυτοί τώρα Μπορεί να ακούει κανένας στην εκπομπή Τσάκ να αρχίσει να κόβει πρόστιμα στον πλάτανο Κυρίες μου και κύριοι ε, Επαναλαμβάνουμε Αυτό είναι το, το απάβγασμα Δεν γλιτώνουμε με τίποτε Με τίποτε ε, Επαναλαμβάνουμε Ο καθένας είναι μόνος του Παρακαλώ Έλα Αααααα! Καινούριο αυτό, ε! Στον Μπέκα! Στον Μπέκα! Θα το κάνουν, θα το κάνουν. Να σε καλά. Μου λέει ένα φίλος εδώ, βγήκαν κι άλλοι φοστήρε. Μου λέει και είπαν ότι φταίει ο Μάστορα που το έβαλε σε σάπιο το στήριξε σε σάπιο βράχο το γεφύρι. Να κάνουν μήνυσε, ρε. Κάποιοι απόγονοι του Μπέκα θα ζουν. Να του ζητήσουν αποζημίωση. Νομίζεις ότι δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο Σίγουρα Παρακαλώ Καλό τον έκο ναι. Έλα σήμερα Μ, ναι. Θα κάνουν χειρότερα Θα κάνουν χειρότερα Δεν τελείω Όχι ναι. Okay. ναι Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι. Ναι, καθόλου, τίποτα. Yeah. Κάθε μέρα, όπω το λε. Yeah. Να σε καλά. Yeah. Να σε καλά. Yeah. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, φίλε μου. Με τίποτε. Yeah. Με τίποτε δεν τελειώνει. Yeah. Η κατάσταση είναι τελειωμένη. Είναι τελειωμένη. Είπαμε, είναι θέμα επιβίωση. Τώρα, πρόσεξε. Εντάξει, νομίζουν αυτοί οι βολεμένοι ότι επιβιώνουν. Εντάξει, αυτό το μυαλό έχω. Οπότε για τους άλλους μιλάμε τώρα που είναι εκτός Και υποφέρουν είναι θέμα επιβίωσης Προσωπικής επιβίωσης Ξέχνατε διότι οι, οι μυριάδες σωτήρες οι οποίοι εμφανίζονται Από Από το σύμπαν Από το, του πλανήτε, Από την κάτω αχαγιά Λέμε τώρα διάφορα μέρη Λοιπόν και από τον Εύρο Και από την Κρήτη δεν υφίστανται έτσι ε, Στην πίτα θέλουν να ορμήξουν και αυτοί Προσέξτε Όσο υπάρχουν βλάκες σε αυτή τη ζωή και θα μου πεις νεού κολλήγοι, ένας Πετσυρικάς λέει έβγαλε σε δημοπρασία Ένα αυτόγραφο που πήρε από τον Τσίπρα και πήρε 5.000 ευρώ. Κατάλαβε βρέθηκε άνθρωπος που έδωσε 5.000 ευρώ να πάρει το αυτόγραφο του Τσίπρα. Ε, από εκεί και πέρα. Αλλά, Αλλά, από εκεί και πέρα τι θες, να ακούσει, να ακούσει ο Τσίπρας και αυτός παγόρασε το, το αυτόγραφό του την έκκληση των γιατρών προς την κυβέρνηση να προσλάβει γιατρούς διότι κλείνουν να κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων. Ποιος να την ακούσει αυτή την έκκληση Ποιος να ενδιαφερθεί γι' αυτό Κανένας φυσικά Μα κανένας Διότι μεγάλε Το πρόβλημα τώρα, πρόσεξε Δεν είναι μόνο το, το, το, το εντόπιο στιάξιμο Έχουμε και το απόξω στιάξιμο Ο Γιούγκερ θέλει ευρωπαϊκό στρατό Για να αντιμετωπίσει τους Ρώσους Οι Άραβες κάνουν στρατό τώρα Ενιαίο γιατί έχουμε την απειλή του ίσης και όλα αυτά τα πράγματα του Ισλαμικού κράτου και όλα αυτά έχουμε απειλέ. Η ζωή των ανθρώπων ε, κατάντησε μια απειλή, ρε παιδί μου. Είναι απειλή. Από κάπου απειλήσε. Εντάξει. Από κάπου απειλήσε. Και οι ορμάν και σε σφάζουν αυτοί που δημιούργησαν τις απειλέ, λέγε με Συρία. Α πούμε ότι εκεί δεν έχει, εκεί μπαίνουν μέσα και σφάζουν. Ή σε σπρώχνουν από τα μπαλκόνια στην Ελλάδα, λέγε με Σαμαρά και Τσίπρα. Θεοχάρη και Βαλαμβάνη διότι αντί για το για γάνη χρησιμοποιεί το φόρο και τους, τους νόμους που τους επιβάλλει η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη <Συλίδι> Ορίστε <Συλίδι> Ευχαριστώ πάρα πολύ Λοιπόν, τι θέλω να σου πω Καλώς το φίλο μου το Χριστό. Καλή σου μέρα Χρήστο Χρήστο μου τι, τι, αδερφέ, τι. Είναι. Εγώ σας ευχαριστώ που μου κάνει την τιμή να ακούσει την εκπομπή. Καλό στην έφη. Λέω τους φίλους εδώ που ξέρουν κανένα Καλημέρα. <laughs> Καλημέρα από το αχαρνής. για σου, έφη να σε καλά. Καλή σου μέρα Λοιπόν. Α, καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Θέλω να δώσει λίγη σημασία διότι στο κουρκούτι που σου ετοιμάζουν από το πρωί από τα χαράματα μέχρι το άλλο πρωί, μόλις τους αλιχταράδες αυτούς που αλιχτάνε δηλαδή, με τα πληρωμένα μίσταρνα όργανα της ευρωπαϊμία, μέσα μαζικής εξαθλίωσης, δημοσιογράφου και τα λιμάν πολιτικού και πολιτικά δεν θα σου το πεί κανένα αυτό το πράγμα. Ούτε μέσω μαζική εξαφλήωση, ούτε πολιτικά Πρέπει να μάθετε ότι στη Θεσσαλονίκη το βγάλανε κάποια στο ε, site κάποιο στο διαδίκτυο έγινε πορεία εναντίον της Ελντοράντο και συμμετείχαν 10.000 άνθρωποι δασεργάτες μελισσοκόμοι, αγρότες, κοινοτρόφοι εκπρόσωποι τουριστικών καταλυμάτων και πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται ε, για τις ε, όχι για τις σκουριές μόνο για αυτή την επέλαση των, των, που κάνουν οι πολιεθνικές και οι επενδυτές στην, στον αναδικό χώρο ξεκληρίζονται στα πάντα οπότε λοιπόν κανένας δεν έδειξε 10.000 άνθρωποι τώρα μιλάμε η παραλία της Θεσσαλονίκη έπαιξε έτσι και παραπάνω βγήκανε, διαδηλώσανε, διατρανώσανε τις ε, απαιτήσεις τους θα λέγαμε για σεβασμό στην ε, ε, πατρίδα, στη φύση στη ζωή είχαν ένα, μπροστά ένα τεράστιο σως φτιαγμένο έτσι πράσινο το οποίο το ε, του τη πορεία λοιπόν και ε, διαδηλώσανε μάλιστα το συντονιστικό Ιερισσού Επιτροπή νεορόδων, Επιτροπή Πολυγύρω Επιτροπή Ορμίλιας όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν παρακαλώ καλώς θα με γεια σου Μάρια καλά πάλι ναι Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι κάνανε πάλι ο Μπουτάρι με το ψινάκι. <Τι> α, α. <Τι> μάλιστα, μάλιστα. τέτοιο, <Τι> ναι, ναι. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. <Τι> γεια σου Μάριο. Ο φίλος μας ο Μάριος από τη λευκάδα μου λέει τι τσαμπουνάς για Ελτοράντο και είδηση. Εδώ μου λέει πρώτη είδηση αυτοί Είχανε το ψινάκι να χαμουρεύεται με το Μπουτάρι. Ε, ακριβώς κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει αυτή η Χούντα η, αυτός ο φασισμός ο φασισμός της εξαθλίωσης την οποία υφιστάμεθα από το 1974 ξέρω εγώ και μετά από το, καλά άστο την περίοδο της Χούντας για τηλεόραση δεν συζητάμε έτσι. ας μην συζητάμε μιλάμε για τη δημοκρατική για τη περίοδο Αυτό την εξαθλίωση που υφιστάμεθα από αυτά τα μέσα από αυτού τους τύπους οι οποίοι αποφάσισαν να, να ισοπεδώσουν τα πάντα. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι, γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι εμείς τουλάχιστον φτιάξαμε τη δικιά μας εφημερίδα και το δικό μας ραδιόφωνο για να καταθέτουμε την άποψή μας. Γι' αυτό σας καλώ, όσους θέλετε, να μπείτε στο ντύχο.com να δείτε την άποψη τη δική μας για την είδηση και τη, για τη δημοσιογραφία όπως και όποιος θέλει να ακούσει και το διαδικτυακό ραδιόφωνο τύχου κυρίες μου και κύριοι αυτά είναι τα κουμπιά τη Αλέξενας τα οποία τα στο ΕΝΕ για να βγάλει τη μέρα διότι Α, υπάρχει και μία και μία άλλη διαφορά με το Σαμαρά μειωθήκαν οι ωραίες στα ΕΝΕ διότι οι Έλληνες δεν έχουν άλλο βρουδάκια βαφτιστικό να καταθέσουν Ούτε βέρα, τα είχαν καταθέσει επισαμάρα. Οπότε, η τόνοι χρυσού που φύγανε, φύγανε Οπότε, μειωθεί Ναι, Αλέξη μου, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό Οι ουρές στα είναι, χειροδανιστήρια έχουν μειωθεί Δεν είναι πόσα στα βρουδάκια, πόσες βέρες να έχει. Μία βέρα έχεις Την έχει καταθέσει επί σαμαρά. Αυτά που λε ε, λοιπόν σήμερα ήθελα να σας βάλω ένα τραγούδι το οποίο δεν ο Ιχολύπτης δεν το έχουμε μαζί δεν πειράζει, θα το φέρω άλλη μέρα από τον Ιχολύπτη να το φέρει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κυρίες μου και κύριοι θα ακούσουμε ένα Α, ο... τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε τι να ακούσουμε τι να ακούσουμε α. ας ακούσουμε α δημοτικό right. γυρνάμε να κλείσουμε παρέα ο καπέ θα νιώσ' ουρε Τώρα που καταντήσαμε, που πραγματικά που μας κατάντησαν, με πήρε ένα ένας φίλος τηλέφωνο ε, Την ώρα που έπαιζε το περίφημο «Κλέφτες» με τον Αλέκο τον Κιτσάκη Λοιπόν και μου είπε, σε παρακαλώ μου λέει, διευκρίνησε ότι δεν αναφέρεται στους Πασόκους και στους Νεοδημοκράτες Έχουν ταυτιστεί οι έννοιε στην εποχή μας Λοιπόν, διευκρίνησε μου λέει, ότι πρόκειται για άλλους κλέφτες Το διευκρίνησα Φυσικά το λεπίδι με το οποίο ξυρίζονταν εκείνοι οι κλέφτες, λοιπόν και ξουρίζονταν, πραγματικά θα μας ήταν πολύ χρήσιμο σήμερα και οι ίδιοι μάλλον θα το χρησιμοποιούσαν, αλλά ξέρω εγώ τι να απορρεύεται μου σκούριας. Αυτά. Κυρίες μου και κύριοι, θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Καναλάρχη. Εμείς, αφού σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή, και την τιμή που κάνετε να ακούτε αυτή την εκπομπή να ευχηθούμε να είστε πάρα πολύ καλά πάντοτε όλοι σας Γεια σας και χαρά σας Απέντε, FM στέο.